Άσχημος, πρελός, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, πρέζακια, στυλιά, σχήκια, στυλιάδες, από το τελευταίο, από το κάτω και από τους κατάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα σα. παίρνοντας τη σκητάλη από την εκπομπή «Εκτός» που μαζί ε, σκεφτήκαμε και πράξαμε μια εκπομπή ε, για το παιχνίδι που αξιότι πριν από λίγο ε, τώρα η εκπομπή Παρίας ε, είναι εδώ, ε, κοντά σα και αυτή την Παρασκευή ε, ζωντανά, 27 Δεκεμβρίου του Σωτηρίου 2024, αμήν σε αυτή την καταπληκτική μητρόπολη η οποία είναι, έχει φορέσει τα γιορτινά της, που όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν προβλήματα σε μια μητρόπολη που όλοι οι τελιβεράδες, ε, αυτή τη στιγμή είναι το εργατικό δυναμικό η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός εδώ που το Airbnb ε, έχει σηκώσει τη δικιά του σημαία στην πόλη μας είναι ο Παρίας μαζί με τη Γεωργία από την Ανοιχτή Συνέλευση Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, για να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό της γειτονιά, που γενικά ε, το γνωρίζει ο κόσμος, έχει ακούσει τι παίζει, αλλά πολλοί δεν έχουν άποψη ή η άποψη είναι κατασκευασμένη από τα mainstream media ε, και από όλα αυτά. Ε, λοιπόν... Πώς θα ξεκινήσουμε. Ε, θα μου πεις, ε, Γιουργία, δύο λόγια για τη συνέλευσή σας... και κάπως έτσι νομίζω θα πάρουμε μια ταυτότητα. Ε, ναι, εννοείται. Η συνέλευσή μας, η ανοιχτή συνέλευση, όχι μέτρο στην Πλατεία Εξαρχείων... Ε, δημιουργήθηκε πριν περίπου τρία χρόνια... Από κάτοικου των εξαρχείων και που υπάρχουν σε και συλλογικότητε και είναι μια συνέλευση η οποία αντιστέκεται και δίνει έναν αγώνα ενάντια στην κατασκευή ενό σταθμού μετρό στην πλατεία εξαρχίων, ένα σταθμό μετρό ο οποίο θα αποτελέσει κομμάτι τη γραμμή 4 του μετρό τη Αθήνα, μια γραμμή που χτίζεται τώρα και διασχίζει μια διαδρομή θα διασχίσει μια διαδρομή από το Γουδί μέχρι το Άλσος Βεϊκού ε, η συνέλευσή μας ε, αποτελείται κατά κύριο λόγο από κάτοικους των εξαρχείων, αλλά επίσης και από άτομα τα οποία εργάζονται στα εξάρχεια, που δραστηριοποιούνται και πολιτικοποιούνται εκεί, αλλά ε, επίσης και από άτομα τα οποία αγαπούν τη γειτονιά, αγαπούν την πλατεία. Ε, είμαστε μια συνέλευση η οποία είναι ανεξάρτητη, δεν είναι προσκύμενη δηλαδή, σε κάποια πολιτική οργάνωση ή σε κάποιο πολιτικό κόμμα, ε, αυτό που μας ενώνει όλους και μας φέρνει κοντά δεν είναι μόνο η αγάπη μας για τη γειτονιά και για την πλατεία ε, αλλά και η βαθιά ε, ε, επίγνωση που έχουμε των κινδύνων και των αντικών επιπτώσεων που θα φέρει η κατασκευή αυτού του μετρό και επίσης το ότι πιστεύουμε ότι οι κάτοικοι είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν τόσο το τι θα γίνει στην πόλη τους, όσο και τη μοίρα του την ίδια. Οκ. Okay. Έχουμε το πρώτο ζήτημά μας ότι το μονοπόλιο, όχι στη βία, αλλά το μονοπόλιο στο τι θα γίνει στις γειτονίε μας, ε, μας λέει ότι δεν θα αντοχίει μόνο το κράτος και η κυβέρνηση γενικά. Ε, θέλουμε και οι κάτοικοι, οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά, να έχουν ένα αλφα λόγο, τουλάχιστον, <σχεδίου> για το τι γίνεται. Ε, λοιπόν, τώρα μ, μας είπε ε, και για τον κόσμο που συμμετέχει, ε, και γενικότερα επειδή έχουμε με τη συνέλευση εκπομπή παρεία συγκεκριμένα με τη συνέλευση έχει ένα παρελθόν, ποιο είναι αυτό το παρελθόν, ένα ύποπτο παρελθόν γιατί αν μιλάνε άνθρωποι ενάντια ε, σε σχέδια του κράτους και τη κυβέρνηση, είναι ύποπτα πράγματα αυτά ε, το ύποπτο ήταν ότι έχουμε κάνει μια συνέντευξη για, το, για τα bad news που είναι ένα δελτίο αντιπληροφόρησης ε, στα αγγλικά το οποίο ε, διακινείται μέσω της ε, πλατφόρμας ε, του A-Radio Network... που είναι ένα δίκτυο αντιοξυαστικών αυτοργανωμένων αυτόνομων ραδιοφώνων... Ε, σε διεθνέ επίπεδο πάντα. Και εκεί είχαμε μιλήσει με κάποιο πάλι άτομο ε, για το ζήτημα αυτό. Ε, τώρα ερχόμαστε και εδώ, στα Greeks, στα ελληνικά να μιλήσουμε για ένα ζήτημα που όπω ε, μου, μου είχε πει και ο άνθρωπος τότε, ότι το γνωρίζουν όλοι. Όλοι κάπου το έχουν ακούσει. Στη τηλεόραση, στα social. Ε, και γενικότερα υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι... Ε, αυτό που λέμε ότι δεν έχει τρομερή επίγνωση το τι γίνεται στην πόλη, ε. αλλά το έχει ακούσει και υπάρχει πάντα ένα ερώτημα. Δηλαδή μου έχει τύχει πρόσφατα στο χώρο εργασία μου mm -hmm. να με ρωτήσει άνθρωπο, γνωστό μου ότι... Γιατί ρε δεν θέλουν εκεί, δηλαδή, σκεπτόμενος ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ξεχασμένες επειδή πλέον δεν έχουν μετρό. Ναι. Και είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί όχι. Ε, κοίτα, ναι, όντω να ξεκινήσω να ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεράστια προβολή... Ε, και στην επαρχία πάρα πολλά άτομα γνωρίζουν και στο δικό μου τον τόπο καταγωγής ρωτάνε για, ακριβώς αυτό. Γιατί όχι μετρό στην πλατεία εξ αρχείων. Ε, και... Δυστυχώς αυτή είναι μια τεράστια είναι μια ερώτηση που χρειάζεται μια τεράστια κάπως απάντηση. Γιατί ευτυχώς για μας και δυστυχώς για την Ελληνικό Μετρό που είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο και για την κυβέρνηση η οποία πάρα πολύ στεναρά υποστηρίζει την κατασκευή αυτού του σταθμού είναι πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ε, δεν πρέπει και προσωπικά πιστεύω εν τέλει δεν θα γίνει αυτός ο σταθμός στην πλατεία. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το, πιο, από το κεντρικό ουσιαστικά ζήτημα Ειδικά έτσι όπως το προβάλλουν και οι υποστηρικτέ αυτού του έργου Το οποίο είναι ε, ο συγκοινωνιολογικός σκοπός πίσω από αυτό το έργο ε, Δηλαδή το ότι θα εξυπηρετήσει ως ε, μια καινούργια συγκοινωνία Τους κατοίκους και τους εργαζόμενους των εξαρχείων ε, πρέπει να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι τα εξάρχεια ήδη έχουν συγκοινωνία Έχουν ένα μεγάλο δίκτυο ε, υπάρχει υπέρια συγκοινωνία. Υπάρχει υπέργεια συγκοινωνία η οποία εξυπηρετεί τη γειτονιά Ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τα λεφορεία Αλλά αυτές οι περιοχές επίσης δεν θα εξυπηρετούνται και από, το, από έναν σταθμό στην πλατεία που είναι εξίσου κεντρική Εννοείς ποιοί ότι αυτή που στη στην Εάπολη Εξαρχείων ε, ναι θα φτά, Ναι, ε, ε, ναι δεν πάλι θα πρέπει να κατεβούν στην πλατεία, που είναι ακόμα πιο μακριά πηχία από τη Τρικού... που ανεβαίνουν διάφορα λεφορία προ ολεξάνε. Σαστό. Ε, επίση, τα εξάρχεια, και αυτό είναι ίσω το πιο βασικό. Εξυπηρετούνται ήδη από μετρό, από δύο σταθμού μετρό, από το Πανεπιστήμιο και από την ομόνια, η οποία είναι λίγη αλεπτά από την γειτονιά μα. Ε, και επίση, θα εξυπηρετούνται και από δύο μελλοντικού σταθμού μετρό, αυτή τη γραμμή 4 το σταθμό του Κολονακίου... και το σταθμό που θα βρίσκεται στην Αλεξάνδρα... στο ύψος της Μουστοξίδη. Οπότε, η δημιουργία ενός νέου σταθμού στην πλατεία... δεν υπηρετεί αυτό τον συγκοινωνιολογικό σκοπό... τον οποίο βάγγελίζονται. Αυτό ακριβώς. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι... για τους οποίους βρίσκομαστε ενάντια σε αυτό το έργο... Πριν μπορέσω να τους εξηγήσω φουλ, πρέπει λίγο να μιλήσουμε για το τι είναι και το τι ήταν η πλατεία ε, για αυτή τη γειτονιά. Η πλατεία εξ αρχείων είναι η μόνη πλατεία της γειτονιάς. Είναι ένας από τους ελάχιστου, ήταν πριν γίνει εργοτάξιο, ένας από τους ελάχιστου δημόσιους χώρους, στους οποίους μπορούσαν οι άνθρωποι να κινηνοποιηθούν, τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν, να συνεπάρχουν οι άνθρωποι όπως κάνουν σε έναν οποιοδήποτε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Ε, αλλά ήταν επίσης και ο μοναδικός μαζί με το Λόφο Στρέφη, χώρος Πρασίνου. Ήταν ένας μικρός πνεύμονα σε μια απίστευτα τσιμεντένια γειτονιά στην οποία ε, κατοικούμε. Ε, και λέω εδώ ήτανε, γιατί παρόλο που ε, αυτό ήταν ένα από του λόγου που εξαρχής εναντιωθήκαμε σε αυτό το έργο... Ε, ε, πλέον ε, η πλατεία είναι ένα χωμάτινο εργοτάξιο το οποίο ε, κλείνουν μεταλλικές λαμαρίνες ε, γιατί πριν από έναν χρόνο περίπου τον Νοέμβριο του 2023 η εταιρεία με τη συμβολή του Δήμου ε, προέβη στην κοπή και στο ξερίζωμα πάνω από 70 δέντρων των δέντρων της πλατείας πολλά εκ των οποίων ήταν 50-60 ετών ε, τότε ε, τόσο η εταιρεία όσο και ο Δήμος είχαν ισχυριστεί ότι η, η κοπή έγινε με τέτοιον τρόπο ή το ξερίζομαι έγινε με τέτοιον τρόπο που θα επέτρεπε τη μεταφύτευση των δέντρων. Ε, και αυτή βέβαια ήταν μια είδηση την οποία αναπαρήγαγαν όλα τα φιλοκυβερνητικά πούμε, έτσι, μέσα ενημέρωση. Υπονομεύοντα έτσι στο, στην κοινή γνώμη τα δικά μας επιχειρήματα. Και παρόλο λοιπόν, που εμείς αν και κινητοποιούμασταν κάθε μέρα εκείνη την περίοδο αυτή η κοπή έγινε και όπως αποκαλύφθηκε ε, μετά από λίγο καιρό, ε, αυτή η διαδικασία είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ε, που ουσιαστικά καθιστά αδύνατη τη μεταφύτευση αυτών των δέντρων. Οπότε όχι μόνο ερήμωσαν έτσι την πλατεία, αλλά σκότωσαν και αυτά τα δέντρα. Που όπως είπα πολλά από αυτά ήταν δεκαετιών. Οπότε η οικολογική αυτή διάσταση είναι ένας άλλος λόγος που αντιτιθόμαστε σε αυτό το έργο. Γιατί όλο αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι ακριβώς επειδή η πλατεία είναι χώμα το οποίο περιβάλλουν λαμαρίνες, αυτό το καλοκαίρι που είχαμε τους καύσονες σημειώθηκαν ε, μεγάλες αυξήσει στις θερμοκρασία, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυτός ο μικρός πνεύμονας πλέον στο κέντρο της γειτονιά. Ε, πέρα όμως από αυτό... Ε, ε, Γενικότερα αυτό το έργο, τόσο στα πρώιμα στάδια που βρίσκεται τώρα, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια του, η οποία όταν είχε πρώτα ανακοινωθεί το έργο, μιλούσαν ότι θα πάρει 8 χρόνια μέχρι να γίνει. Τώρα μα λένε 10 και χρόνια. Το χρόνο μπορεί να μα λένε 15 και σε 5 χρόνια μπορεί να έχουμε γίνει μετρό Θεσσαλονίκη. Ε, αλλά και εντωμεταξύ να κάνω εδώ πέρα μια παρένθεση, ότι όσο υπάρχουν τέτοιε καθυστερήσει, οι φορολογούμενοι αποζημιώνουν τι εταιρείε. Τα δικά μας λεφτά πηγαίνουν προς εκεί. Ε, αλλά τέλος πάντων, όσο και αν κρατήσει αυτή η διαδικασία, ε, οι κάτοικοι της πλατείας, αλλά και τη ευρύτερης περιοχής των εξαρχείων, θα ζουν ουσιαστικά υπό συνθήκες. Γιατί όσο γίνονται αυτές οι εργασίες, θα υπάρχει σκόνη, ε, θα υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας όπως, όπως ανέφερα. Ε, θα υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση ε, η οποία θα διατηρηθεί ακόμα και όταν γι, αν γίνει σταθμό. Γιατί όπω μπορούμε να δούμε σε όλη την Αθήνα, όπου υπάρχει σταθμό μετρό, υπάρχουν και ταξί που σταματάνε, αμάξια που σταματάνε, τουρίστε που, που βγαίνουν με τα βαλτσάκια τους και κάνονται στη μέση του δρόμου. Οπότε αυτή η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί. Αλλά επίση ένα άλλο πράγμα που έχει προκαλέσει ε, η ανακοίνωση αυτού του έργου. Ε, είναι το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές των ενοικίων, τόσο για κατοικίες όσο και για μικρές επιχειρήσεις. Κάτι που με τη σειρά του ε, έχει επιτρέψει τον αργό αλλά σταθερό εκτοπισμό κατοίκων και μικρών επιχειρηματιών της περιοχής. Δηλαδή αλλάζει ο πληθυσμός, έτσι αλλάζει ο χαρακτήρας και η περιοχή εξευγενίζεται... Και τουριστικοποιείται γιατί πολλές από, τις, από τα εκείνη τα διατίθονται για βραχυχρόνια μύστος ή όπως το Airbnb. Έτσι. Ε, και μαζί με όλο αυτό έχουμε και δύο άλλα πολύ βασικά θέματα. Ε, το πρώτο είναι ότι αυτό είναι ένα εργοτάξιο που μέχρι πριν λίγες εβδομάδε, ε, μεγάλο του κομμάτι ήταν παράνομο και έθετε τον τι ζωές των κατοίκων της πλατείας... και ε, πιο συγκεκριμένα τη θεμιστοκλαίους... σε κίνδυνο. Ε, γιατί η επέκταση των λομαρινών... για την οποία στο αναφερθώ περισσότερο ε, σε λίγο... Ε, επί της θεμιστοκλαίους... καθέστησε αδύνατη την διέλευση οχημάτων εκτάκτης ανάγκη, δηλαδή πυροσβεστικών ε, και ασθενοφόρων. Ε, κάτι το οποίο συνσήμαινε... Συν, ε, ότι αν κάποιος, αν μπει μια φωτιά, αν κάποιος μ, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και χρειαστεί να έρθει το ασθενοφόρο, <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> ε, δεν ε, θα μπορέσει να τους ε, δοθεί βοήθεια. Ε, ε, και λέω παράνομο γιατί είναι νόμος που ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 3,5 μέτρων από τη Λαμαρίνα μέχρι την είσοδο των κτηρίων που να επιτρέπει ακριβώς αυτή τη διέλευση. Η εταιρεία λοιπόν επί από τότε που έκανε την εκτέλεση, την επέκταση το Μάιο του 24 μέχρι πριν δύο εβδομάδες που κάνουμε εμείς την αναγκαστική εκτέλεση ε, δικαστικής απόφασης για την οποία επίση θα μιλήσω σε λίγο, ε, αδιαφορούσε για τους... Ε, για τον κίνδυνο στον οποίο... όχι μόνο για την παρανομία, αλλά και για την ασφάλεια... Mm. για τον κίνδυνο στον οποίο... Για το πρακτικό ε, κομμάτι, ότι αν κάποιος αν χρειαστεί να... Ε, ναι, κάτι το οποίο κιόλας έγινε πριν δύο εβδομάδες... Ε, σε μια Κυριακή... νομίζω πριν δύο κυριακέ, καλέστηκε στην αφόρο, το οποίο δεν μπόρεσε να περάσει... μες στη μεταξά, στην θέμη στο ε, Οπότε η εταιρεία αυτή... Ε, όταν χρειάστηκε να ζυγίσει, δεν θα πω καν να ζυγίσει το νόμιμο με το, ε, με το όφελος, αλλά όταν χρειάστηκε να ζυγίσει την ασφάλεια των, κατοικών, των κατοίκων, για τους οποίους και καλά κάνει αυτό το έργο, χωρίς βέβαια να του έχει συμβουλευθεί, ε, όταν προσπαθήσετε να ζυγίσει αυτή την ασφάλεια ενάντια στα κέρδη της και τις καθυστερήσεις και οποιασδήποτε άλλες ζημιώσεις, επέλεξε τα κέρδη. Ε, δεν τους ένοιαζε το ότι γίνεται... Ε, με εμά, με τη δικιά μας την ασφάλεια και τις δικές μας ζωές. Και μέσα σε όλο αυτό, λοιπόν, έρχεται και το τελευταίο, ο τελευταίος λόγος που θέλω να αναφέρω... που είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια πολιτική σκοπιμότητα... πίσω από την επιλογή της πλατείας ως το χώρο στον οποίο θα γίνει αυτό. ή ε, θέλουν να κάνουν αυτόν τον σταθμό. Ε, να αναφέρω εδώ ότι τα αρχικά σχέδια της γραμμή 4. Μιλούσαν για την τοσίτσα, το σημείο ανάμεσα στο κάτω Πολυτεχνείο και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ω το χώρο στον οποίο θα γινόταν αυτό ο σταθμό. Ε, που στην πραγματικότητα, από συγκοινωνιολογική άποψη και όλα, είναι λίγο και πιο πρακτικό γιατί εξυπηρετεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και επίση, αυτή ήταν και η τοποθεσία στην οποία, όταν το εργοτάξιο φτιάχτηκε στην πλατεία, βγήκαν οι καθηγητέ του MP και υποστήριξαν με βάση την επιστημονική τους ε, γνώμη και γνώση, ότι εκεί θα έπρεπε να γίνει ο σταθμός. Ε, αλλά η πλατεία επιλέχθηκε ως ο χώρος αυτού του έργου καθαρά ε, για πολιτικούς σκοπούς, γιατί η πλατεία, πέρα από την κοινωνική της και η οικολογική της σημασία, έχει και μια τεράστια πολιτική και ιστορική σημασία. Ε, ιστορικά είναι ένας χώρος στον οποίο... Ε, είναι ένας χώρος, ήταν ένα χώρο αμφισβήτηση ε, ε, της εξουσία, αμφισβήτησης της κυριάρχουσας ε, ιδεολογία, ένα χώρο στον οποίο γεννότισαν και ε, ανταλλάσσονταν ριζοσπαστικέ ιδέε, που τα άτομα πολιτικοποιούνταν και κάνουν πολιτικέ δράσεις ε, Και γι' αυτό το λόγο και όλας έχει μετατραπεί σε ένα τρόπο που θέλει να, να κατακτήσει αυτή η κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Η κατάληψη της πλατείας, η δημιουργία αυτού του εργοταξίου, έγινε με απίστευτα βίαιο τρόπο. Ε, έγινε πριν από δυόμιση περίπου χρόνια. Ε, ξεκίνησε στις τεσσερά ώρα το πρωί, στις 9 Αυγούστου του 2022, όταν η Αθήνα ήταν έρημη, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε τότε. Όταν κατέβηκαν συνεργεία, ε, υπό τη συνοδεία τεράστιων αστυνομικών δυνάμεων... ματατζίδων κατά κύριο λόγο... οι οποίοι με τη σειρά τους... όταν οι κάτοικοι, εκατοντάδες κάτοικοι... και αρθριστικά μέσα στι επόμενες ώρες και μέρες... χιλιάδες κάτοικοι... κατέβηκαν στην πλατεία για να αντιδράσουν... και να αντισταθούν σε αυτό το έργο... οι ματατζίδες άσκησαν σωματική βία... προσήγαγαν... συλλάβανε... ρίξανε δακρυγόν εννοείται... και από τότε... Δεν έχουν φύγει. Είναι συνέχεια εκεί. Οπότε αυτό το έργο έχει μαζί με τον ε, εξευγενισμό, την τουριστικοποίηση και το, το χτίσιμο αυτού του ιδιωτικού κεφαλαίου για αυτή την εταιρεία. Αυτό που επίση έχει επιτρέψει και συνεχίσει να επιτρέπει είναι η καταστολή στα και αυτή ουσιαστικά ε, η υπάρξη αυτού του στρατού κατοχή, ουσιαστικά στην πλατεία μας. Θα μιλήσουμε και σε λίγο για, τον, για αυτό το στράτο γιατί ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καιρό για αυτούς τους ανθρώπους μάλλον που έχουν πολύ καιρό να περάσουν από το κέντρο των εξαρχίων, ε, παθαίνουν ένα διαπολιτισμικό σοκ μια, βλέπουν πραγματικά εικόνες δυστοπίας ε, σε μια πόλη ε, για ανθρώπους που δεν έχουν ξαναεκίνηση Έρθει ποτέ στην Αθήνα, όπως μιλάμε τώρα για ανθρώπους που μπορούν να ζουν κάποιο καιρό στο εξωτερικό και θυμόντουσαν την Αθήνα ή τα εξάρχεια ως κάτι ωραίο, έτσι, ο κόσμος να συζητάει σε παγκάκια, ε, ε, πεζοδρόμια, πού και συναντάει όλο αυτό το στρατό. Μας περιπτώσει. Ε, μας έκανες, Γεωργία, μια πολύ καλή εισαγωγή. Ε, ε, μας είπες... Ε, Πολύ βασικά πράγματα, αρχικά αντίκρουσε ε, τα, ε, ε, τα βασικά πράγματα που λένε τα mainstream yeah. media, αλλά είπες και κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι το βαθύτερο νόημα. Είπες πολύ ωραία ότι είναι σαν έναν τρόπεο, λέτε εξ αρχείων, ότι ε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Η κυβέρνησή μα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι άλλο να πει για την ακρίβεια, για τις Όχι, είναι είναι. τι αυξήσει στα αισθενόκαια. Το μόνο είναι. μπορεί να πει είναι ότι, α, τι είναι αυτό, όποτε ακούσα εξάρια, σκέφτεσαι κάποιου κακού αναρχικού οι οποίοι καταστρέφουν τι περιουσίε κάποιων. Έτσι, υπάρχει κάτι, αυτό πλασάρετε πάντα. Ε, εμεί θα το διαλύσουμε και αυτό και θα πούμε ότι ε, θα το πάρουμε και σαν παράσημο ότι εμεί είμαστε η κυβέρνηση η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο. Ε, παρά κυνηγάγαμε στέκια καταλήψεις και τελικά φτάσαμε και στην πλατεία εξαρχείων που πλέον ε, δεν είναι άσυλο ε, για τους αντιξουσιαστέ, είναι άσυλο για τους τύπους μεστολές. Ε, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ε, έχει επιλέξει κάποια κομμάτια. Θες να μπούμε με τις ε, αδιάβροχες πόλεις. Ε, ναι. Να μας πεις και δύο λόγια ε, Ναι λοιπόν αυτό είναι ένα τραγούδι Το οποίο έχουν γράψει οι δύο κάτοικοι της πλατείας ε, Για όλο αυτό το βίωμα των τελευταίων ετών Και το πως είναι αυτή η πλατεία που ήταν ένα κέντρο ζωής Να έχει μετατραπεί τώρα σε ένα χωμάτινο και τσιμεντένιο έκτρομα, θα έλεγα Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τις, αδεύρω... τις αδιάβροχες πόλεις λοιπόν από κατοίκος των Εξαρχείων και θα ακούσουμε και back to back την πλατεία Εξαρχείων πάλι από τον Λίτι. Ψαγμένια. Λοιπόν, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Για στέκη έχουν μια μικρή πλατεία, δεν βουστάρο κόμματα. Σερτέ με διπλώματα και για το εφόσιο έχουν τον εαυτό του. Και να Το στούντιο του Radio Reboot. Εδώ είμαστε μαζί με τη Δηοργία, η οποία συμμετέχει, είναι μέλο τη ανοιχτή συνέλευση, ε, όχι μέτρο στην αρχείων ε, Έχουμε πει εισαγωγικά κάποια πράγματα για τη συνέλευση και τα άτομα που την απαρτίζουν και πότε ξεκίνησε και ε, στη συνέχεια μα είπε δύο λόγια, μα απάντησε βασικά, όχι με δύο λόγια, παραπάνω από λόγια, γιατί το όχι, το βασικό. Ε, και τώρα ήρθε η στιγμή να κάνω και κάποιες ερωτήσεις να ε, ε, αναλύσουμε λίγο περισσότερο κάποια κομμάτια από αυτά που ανέφερες πριν ε, και θα ξεκινήσω στο, ε, με το πώς πιστεύεις ε, ότι υπάρχει βοήθεια ή συνδέεται κάπως η κατασκευή του μετρό ε, με τον εξευγενισμό της γειτονιάς. Ε, ναι, ε, κοίτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ε, αλλά για να το καταλάβουν ε, λίγο αυτό και οι που οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποια εικόνα του τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στα από πάπης εξευγενισμού, ε, πρέπει να κάνω μία παρένθεση, θα πούμε, έτσι και να μιλήσω λίγο... Ε, για τη σημασία και το ρόλο της πλατείας τόσο στη γειτονιά των εξαρχείων ε, και την ιστορία της όσο και στην ιστορία του εξυγενισμού ή των προσπαθειών εξευγενισμού αυτής της γειτονιάς. Ε, γιατί αυτές οι προσπάθειες δεν ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης, ξεκίνησαν πολύ πιο πριν. Ε, Ξεκινώντα λοιπόν πρώτα από το ρόλο και τη σημασία στην πλατεία για την γειτονιά και την ιστορία τη, ε, να πω κάτι που ίσω οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν. Ε, Αναφέρθηκε και πριν στην Άπολη των Εξαρχείων, οπότε ίσω να μην το γνωρίζει ούτε εσύ. Η, η περιοχή που εγώ και εσύ, και νομίζω και οι περισσότεροι από του ακροατέ, ορίζουμε ω εξάρχεια τώρα, γεωγραφικά μιλώντα, που είναι πάνω κάτω μια περιοχή. Δεν ξέρω από το Πολυτεχνείο, από την Μπουλίνα μέχρι τη Μαυρομιχάλη, την Ιπποκράτου και στον κάθε το άξονα από τη Σόλνος μέχρι το Στρέφι, ίσω λίγο πιο πάνω. στα ναι. ε, ε... ναι. κάπω έτσι θα την. Ναι, Έχει την Πολυτεχνείο του. Ναι, κάπω έτσι παιδάκι, νομίζω οι περισσότεροι. Ε, ιστορικά, για το μεγαλύτερο κομμάτι τη ιστορία ε, αυτή τη περιοχή, αυτή η περιοχή. Δεν ονομαζόταν εξάρχη, Αυτή ήταν η περιοχή του Μουσείου και της Νεάπολης. Δεν ήταν η Νεάπολη των εξαρχείων όπως λέμε τώρα. Ιστορικά τα εξαρχία ήταν η πλατεία και τα πέριξη της πλατείας. Δηλαδή μια ε, περιοχή που εκτινόταν πάνω κάτω από την Μπενάκη ε, μέχρι και το πρωτοκάθειο της Πυριτρικούπης το όνομα του οποίου αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει εντελώς, ε, και στον κάθετο άξονα από την Ντοσίτσα μέχρι την Κολέτη. Ε, και αυτή η περιοχή ήταν τα εξάρχεια γιατί υπήρχε ένα πολυκατάστημα, ένα ουσιαστικά ε, προ, πρότυπο, στο πούμε έτσι, σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν εκεί πέρα που τώρα βρίσκεται το χοτέλ εξάρχεια. Υπερμπακάλικο. υπερμπακάλικο ε, τεράστιο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, το οποίο το είχε ένας έμπορος ονομάτι έξαρχος, εξού και εξάρχεια. Δηλαδή, η πλατεία δεν είναι απλώς η πλατεία των εξαρχείων, μία πλατεία στο κέντρο των εξαρχείων. Η πλατεία ήταν τα εξάρχεια, είναι τα εξάρχεια, από εκεί ξεκινάει αυτή η γειτονιά που πλέον έχει επεκταθεί και μιλάμε για τη Νεάπολη των εξαρχείων, αντί τα εξάρχεια τη Νεάπολης. Ε, οπότε υπάρχει και μία τεράστια, το πούμε συμβολική σημασία... Ε, στο, στην κατάληψη αυτή της πλατείας ε, Και αυτή ακριβώ η σημασία Μαζί με τον ε, πολιτικό και κοινωνικό της χαρακτήρα Είναι και ο λόγος που ε, Σε όλε τις προσπάθειες εξευγενισμού αυτής της γειτονιάς Η πλατεία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ε, Αυτές οι προσπάθειες ουσιαστικά ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, επί Πασόκ. Που είναι μια περίοδος που η λέξη, ο νεολογισμός βασικά, gentrification, δεν υπάρχει καν ακόμα στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο. Ε, αλλά αυτό ήταν που η κυβέρνηση τότε Πασόκ προσπαθούσε να κάνει στα εξάρχεια, ε, υπήρχαν δηλώσεις τόσο τη κυβέρνηση όσο και των βουλευτών της που μιλάγανε για τα σχέδια τους να κάνουν τα εξάρχεια την επόμενη πλάκα. Γιατί η πλάκα ιστορικά δεν ήταν ε, η γειτονιά, και γειτονιά με πάρα πολλά εισαγωγικά εδώ πέρα, ε, που γνωρίζουμε εγώ και εσύ και οι σήμερα. Μια γειτονιά η οποία είναι εμπορική ζώνη, είναι πόλο έλξη τουριστών και επισκεπτών που είναι έτσι αισθητικά ομοιόμορφη με τα νεοκλασικά της, ε, στην οποία ζουν, αν ζουν κάποιοι, είναι οι επισκέπτες ή είναι λεφτάδες. Έτσι. Ε, ιστορικά όμως η Πλάκα ήταν μια αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή, η οποία μέσα από σχέδια ανάπλασης των τότε κυβερνήσεων έγινε αυτό που είναι τώρα. Ε, και λέγανε λοιπόν ότι θέλαν να κάνουν τα εξάρχεια την επόμενη Πλάκα. Τα σχέδια μιλούσαν... Ε, ε, για τη δημιουργία ενός πλακόστρου πεζόδρομου... ο οποίος θα κάλυπτε τη τουρνάρα από την πλατεία μέχρι το Πολυτεχνείο... Ε, και κατά μήκο του οποίου θα φτιαχνόντουσαν σαν και καταστήματα... και θα γινόταν μια εμπορική ζώνη τα εξάρχεια... τα οποία ε, ε, θέλκαν τουρίστες και επισκέπτες της Αθήνας. Ε, και κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών των σχεδίων τα οποία στο τέλος δεν υλοποιήθηκαν, ήταν που ήρθε και έδεσε η επιχείρηση αιρετή, η οποία στα εξάρχεια πήρε μια μορφή απίστευτης βίας και καταστολής, που για χρόνια, κάθε μέρα, οι μπάτσοι κατέβαιναν στην πλατεία, ξεκίνησαν δέρνοντας και συλλαμβάνοντας ε, πάνκς. Ε, μετά, όταν τελείωσαν οι πάνκς, Άρχισαν να ευρύνουν λίγο τα κριτήρια με τα οποία έβρισκαν σε ποιον ε, θα σκήσουν τη βία τους. Ε, σε σημείο που κατέληξαν να εισβάλλουν τόσο και στο Vox κατά τη διάρκεια προβολής, όσο και σε ουζερί και απλώς να προσάγουν και να συλλαμβάνουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο γινόταν καθημερινά, με κέντρο την πλατεία. Ε, και αυτές οι προσπάθειες εν τέλει απέτυχαν μετά από πάρα πολύ καιρό, επειδή ακριβώς όπως και τώρα αντιστάθηκαν οι κάτοικοι, αντιστάθηκαν οι οργανώσεις και οι συλλογικότητε και επίσης οι φοιτητές οι οποίοι προέβησαν στην κατάληψη του χημείου. Ε, βέβαια αυτή η κατάσταση προφανώς ένα σημείο συνέχισε και λόγω της δολοφονία του Καλταζάς. Ε, αλλά εν τέλει αυτά τα σχέδια ανάπλασης απέτυχαν και ο εξευγενισμός που θα άφηναν μαζί τους ε, σταμάτησε για εκείνη, την, εκείνη τη στιγμή. Ε, βέβαια όσο περνάγαν τα χρόνια ε, τόσο τα εξάρχεια όσο και η πλατεία παρέμειναν σε κάποιο στόχαστρο... αλλά η επόμενη συγκροτημένη κάπως προσπάθεια ε, εξευγενισμού που έβαλε την πλατεία πάλι στο στόχαστρο έγινε τα χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν όλη η Αθήνα έμπαινε σε μια διαδικασία ανάπλασης... έτσι ώστε να γίνουμε μια ωραία, μοντέρνα, ευρωπαϊκή πόλη... και να έρθουν οι τουρίστες να μας καμαρώσουν. Ε, και ήταν τότε, το 2003, ε, όταν ε, ε, μια εταιρεία... της οποίας το όνομα αυτή τη στιγμή διαφεύγει δυστυχώς... Ε, προσπάθησε πάλι να καταλάβει την πλατεία και να κάνει την ανάπλασή της... Ε, μια ανάπλαση η οποία ε, ε, θα τσιμεντοποιούσε ουσιαστικά την πλατεία. Θα έφτιαχνε κερκίδες και άλλους χώρους... ...οι οποίοι ουσιαστικά θα επέτρεπαν πώς να τον πω, την ε, κερδοσκοπική αξιοποίηση... ...αυτού του δημόσιου χώρου από τα μαγαζιά στα Πέριξ που θα είχαν και κάτι έξτρα εκτός από τα τραπεζοκαθίσματά τους να χρησιμοποιήσουν. Ε, και τότε πάλι οι κάτοικοι οργανώθηκαν, οι κάτοικοι αντιστάθηκαν, ειδικά μέσω της πρωτοβουλίας κατοίκων των εξαρχείων. Ε, αγωνίστηκαν ενάντια σε αυτό για μήνες ε, και εν τέλει απέτρεψαν αυτά τα σχέδια και τον εξευγενισμό που εν τέλει θα βοηθούσαν αυτά, ε, στον οποίο θα βοηθούσαν αυτά. Ε, και στις δύο όμως αυτές περιόδους και προσπάθειες, παρόλο που ναι, ε, σταμάτησαν επειδή αντιστάθηκαν κάτι και αυτό είναι το βασικό, ο βασικότερο λόγος και νομίζω πρέπει να τον κρατήσουμε στο μυαλό μας, ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν πέτυχαν και δεν διεκπαιρεώθηκε αυτή η διαδικασία εξευγενισμού ήταν ότι οι συνθήκες... Ε, δεν ήταν τέτοιες έτσι ώστε να, επιστρέ... να επιτρέψουν μία διπλή κινητικότητα στο πούμε έτσι, η οποία είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ο εξευγενισμός και αυτή η διπλή κινητικότητα είναι η κινητικότητα κεφαλαίου, η συσώρωση δηλαδή ιδιωτικού κεφαλαίου το οποίο απορρέει από εκείνες περιουσίες στα χέρια των λίγων εταιριών κτλ που θα ε, το αναδομήσουν και θα το αναδιαθέσουν σε πολύ μεγαλύτερες τιμές αλλά και επίσης μια κινητικότητα ατόμων, ο εκτοπισμός υπάρχουν κατοίκων και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και η αντικατάστασή τους από μια νέα τάξη ανθρώπων, το new gentry, εξού και gentrification, εξευγενισμός, εμ, και στις άλλες περιόδους δεν υπήρχε αυτή η διπλή κινητικότητα. Την έφερε όμως η κρίση. Γι' αυτό και ε, η βασικά αυτό που έφερε η κρίση ήταν ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στα εξάρχεια, απαξιώθηκαν σε ένα τεράστιο βαθμό ε, τα ακίνητα. Ε, ταυτόχρονα υπήρχε μια τεράστια απελπισία τόσο από την ε, πλευρά των ιδιοκτητών, που ήθελαν να πουλήσουν ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές ε, τιμές, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι πλέον δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα και δεν τους ένοιαζε, θέλανε να φύγουν, δεν άντυχαν. Αυτό λοιπόν επέτρεψε στο να μπουν, α το πούμε έτσι, στα εξάρχεια, ε, μεγάλοι παιδιτές, να μπουν εταιρείε, να μπουν φανς, ε, οι οποίες σιγά-σιγά συσσόρευσαν ένα τεράστιο ιδιωτικό κεφάλαιο. Ε, και ταυτόχρονα αυτό που γινόταν ήταν την πολλή είτε εταιρείε είτε ιδιότητα... θα διέθεταν πάρα πολλά όλο και περισσότερα διαμερίσματα προς ε, βραχυχρόνιας μίσθωση... δηλαδή Airbnb, που με τη σειρά του βοηθούσε την τουριστικοποίηση... που επίσης ε, αύξηνε τις τιμές αυτών των μέχρι τότε απαξιωμένων ακινήτων. Όταν γίνεται αυτό, όταν γίνεται αυτή η για να πετύχει ο σε όλες τις γονιές του πλανήτη... Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό το κεφάλαιο να προστατευτεί με κάποιον τρόπο. Και όταν λέμε προστατευτεί, εννοούμε να, όχι απλώς να διατηρηθεί η ίδια η αξία του, αλλά να μεγαλώσει. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται από τη μία έργα ανάπλασης μιας ολόγλησης περιοχής, τα οποία αναλαμβάνει η κυβέρνηση, αν και βέβαια μετά ε, τα αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείε. Ε, και επίσης χρειάζεται τουλάχιστον σε μία γειτονιά όπως τα εξάρχεια, μία γειτονιά ε, με κάτοικους οι οποίοι αντιστέκονται, όχι μόνο ως άτομα, αλλά και οι συλλογικότητες που οργανώνονται, ε, που διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται. Μία τέτοια προστασία του κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει ούτε οργανικά, ούτε ειρηνικά. Και αυτό λοιπόν ε, καθιστά αναγκαία ουσιαστικά αυτό που έχουμε τώρα, αυτή την ασυνδημοκρατία και καταστολή, καθιστά αναγκαία την έφοδο ουσιαστικά των Μπάτσων στην πλατεία, το να βρίσκονται εκεί πέρα σταθερά και να φρουρούν τις λαμαρίνες. Και λέγοντάς το λοιπόν αυτό που είναι κάπως μια σχετικά μεγάλη ιστορική Αναδρομή. Ε... Ήταν και σημαντική γιατί πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει ο κόσμο. Δηλαδή ναι. μιλάνε για το τώρα, σκέφτονται πολύ, ενώ δεν ξέρουν ότι οι βάσει, πώ ε, ή ιστορικά οι βάσει, πώ ε, υποτιμάται μια περιοχή και μια γειτονιά. Τι σημαίνει αυτό για το κεφάλαιο, ποιε ναι. είναι ευκαιρίες, ευκαιρίε, ποιοι είναι οι καλοί επενδυτέ τελικά. Εννοείται. Τι τελικά δεν θέλουμε μετανάστες Αλλά θέλουμε ανθρώπους να έρθουν να μας αγοράσουν τα σπίτια Γενικότερα τι θέλει ο κόσμος Είναι σημαντικό να τα ακούμε Και τε, Τα είπε σε, νομίζω αρκετά αναλυτικά Εγώ νομίζα πάντως Ότι αυτή η αστυνομοκρατία ήταν για το καλό σας <συσκάς> Για την ασφάλειά σας <συσκάς> δεν, είναι, δεν... Εννοείται Το, ε, το εκτιμάμε πάρα πολύ να ξέρεις <συσκάς> Δεν αισθάνονται οι κάτοικοι των εξαρχείων ε, Ασφαλίζουμε το σε αστυνομία Πω, Ναι εντάξει πνιγόμαστε στην ασφάλεια. Ε, με αστυνομία από όλε τις ε, βαθμίδες και ειδικότητε, Νομίζω ότι αντικρίζουμε τα πάντα Είναι ένα στρατός ε, κατοχής ε... Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος ε, τρόπος να το περιγράψουμε ε, Είναι μια ε, κατάσταση δημοκρατία. Ε, για να να δώσω μια εικόνα σε όσους μπορεί να μην έχουν επισκεφθεί τέξε πρόσφατα, όπω είπε και εσύ πριν. Ε, αυτή τη στιγμή, καλά, πάντα ιστορικά υπήρχαν μόνιμα μπάτσοι, κλούβες, ματαζίδες, στη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του Πασόκ και πάντα κυκλοφορούσαν στα πέριξ της ε, Καλλιδερωμίου που, που είναι το αλ και ενώ μπορεί να έμπαιναν σε εξάρχη από ό,τι ήθελαν για το ψηλοιποίημα... και πολύ πιο συγκεκριμένα στις επαιτίες του Πολυτεχνείου και της κρατικής δολοφονίας του Αλέξη... δεν υπήρχε κανένα άλλο μέρος στο οποίο να ήταν μόνιμα σταθμευμένη κάπου η Μπάτσε. Αυτό που έγινε όμως από τη μέρα που δημιουργήθηκε αυτό το εργοτάξιο... Ε, είναι ότι 24 ώρες το 24 ώρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, υπάρχουν μπάτσοι παντού γύρω από την πλατεία. Η πλατεία, ε, για όσους δεν το ξέρουν, είναι τριγωνική, άρα έχει τρει γωνίες. Και σε κάθε μία από αυτές τις γωνίες, γωνίες, Αραχώδης και Θεμιστοκλέους απέναντι από το Βόξ, ε, Σπύριου τρικούπι ε, και Στουρνάρα και μετά, ε, μεταξά και Θεμιστοκλέους, είναι μονίμως σταθμευμένες, ε, σταθμευμένοι μεγάλοι αριθμοί ματατζίδων. Ε, αλλάζουν τις βαρδιές του βλέπει τις 2 ώρα το πρωί με το φρέντο Espresso και το κράνος. Ε, και είναι εκεί πέρα όλη την ώρα. τώρα Επίδειξη ισχύως και δύναμης. Ναι, και είναι κάτι τρομοκρατικό έτσι, για να το πούμε και με το όνομά του λίγο. Δηλαδή, ε, όχι μόνο για εμά του ενήλικες... οι οποίοι... ο καθένας με το βίωμά του... είτε ατομικό είτε συλλογικό σου... γεννάει πάρα πολλά μια τέτοια εικόνα... Έτσι, και, και τραύμα και στρες... και φόβο... αλλά... αν τα κάνει όλα αυτά σε εμά, πόσο μόνο στα παιδιά... Έτσι, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι 4-5 ετών... Τα οποία, δεν έχουν, τα οποία ζουν στα εξάρχεια... και δεν έχουν ζήσει σε μια γειτονιά... στην οποία να μην είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις... ο μπάτσο. Με το όπλο, με το όπλα. κράνος, με την ασπίδα. Και ο μπάτσο σε μια χώρα που ξέρεις ότι είναι ένα όργανο... το οποίο σκοτώνει παιδιά, έτσι. Όπως σκότωσε τον Αλέξη, όπως σκότωσε τον Κώστα Φραγκούλη. Ε, οπότε όταν, όταν μεγαλώνεις σου παιδί σε ένα τέτοιο πλαίσιο... δηλαδή, νομίζω είναι... δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συλλάβουμε εγώ και εσύ που είμαστε ενήλικες. Και να πω εδώ σε αυτό ότι... Ε, εγώ, μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα, έχω το προνόμιο να, το έτσι, να μιλάω με πάρα πολλού ανθρώπου μεγάλη ηλικία που έχουν ζήσει για πάρα πολλά χρόνια στα εξάρχεια. Ε, πολλοί από αυτού για όλη του τη ζωή. Και αυτό που μου λένε όλοι όταν του ρωτάω, και εδώ μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 40, έχουν, γεννηθεί, έχουν ζήσει τα παιδικά του χρόνια είτε στον εμφύλιο είτε τα χρόνια που ακολούσαν μετά, χρόνια στα οποία. Η αστυνομία μπούκαρε στο σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει να κρεμάσουν τη σημαία στην Εθνική Επέτειο, έτσι, για τέτοιο ψηλυπίδημα. Ε, άτομα που έχουν βιώσει τέτοιες ε, περιόδους, τέτοιες καταστάσεις, που έχουν βιώσει χούντα τα εξάρχεια, αυτό που μου λένε όταν τους ρωτάω είναι ότι τέτοιο πράγμα με τους μπάτσους δεν έχουν ξαναδεί. Και νομίζω αυτό όχι απλώς πρέπει να μα ε, πρέπει να μας το νομοκρατήσει και νομίζω ο λόγος, για να χτίσω και πάνω σε κάτι που ανέφερες και πριν, ο λόγος για τον οποίο αυτό δεν γίνεται είναι επειδή για δεκαετίες ε, ο μέσος κάτοικος αυτής της χώρας τρώει τη μια προπαγάνδα ε, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, η οποία ε, παρουσιάζεται εξάρχια ως ένα γκέτο, ως ένα άβατο ανομίας και παρανομίας, ε, ως ένα κράτος εν κράτη, στο οποίο κυβερνούν οι κακοί, οι αναρχικοί, οι Μια προπαγάνδα που σε σημεία καταντάει γελιογραφία. Εγώ θυμάμαι πριν δέκα χρόνια, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ε, να είμαι στα εξάρχεια και να βλέπω στις ειδήσεις, ρεπορτάζ, από δύο τετράγωνα πιο κάτω, ε, στο οποίο να λένε, Πω πω πω, τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι των εξαρχείων από τους κακούς αναρχικού, οι οποίοι θέλουν όλους τους κάδους για εδοφράγματα και όποτε θέλουν να πετάξουν σκουπίδια καημένοι, δεν μπορούν να πρέπει να κρατάνε τσίλε από τα μπαλκόνια. Τρελά πράγματα. Τρελά και γελία, αλλά επίσης πάρα πολύ αποτελεσματικά. Γιατί αυτό που έχουν κάνει, η συστηματικότητά του αυτό που έχει κάνει, είναι ότι έχει κατασκευάσει ουσιαστικά μια συνένεση μια συνένεση στον μέσο Έλληνα, στον μέσο κάτοικο αυτής της χώρας... ως προς τον ευρύτερο εξευγενισμό, γιατί λες αυτή είναι επιστοδρομική... άρα το ότι θα έρθει η πρόοδος, το ότι θα έρθει η ανάπτυξη και η ανάπλαση είναι καλά. Αλλά επίσης και συνένεση ως προς αυτή την ασυνομοκρατία και καταστολή την οποία βιώνουμε. Γιατί όταν, όταν κάποιο έχει φάει όλη αυτή την προπαγάνδα... και δεν έχει κάποιο λόγο να θεωρεί ότι δεν είναι αλήθεια... Όταν θα δει εικόνες με νύπια να περνάνε μπροστά από ασπίδα και από όπλο, εικόνες που σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας και ελπίζει του πλανήτη θα τον σόκαραν και θα τον έκαναν να αντιδράσει στο ελάχιστο ή να κινητοποιηθεί στο μέγιστο, όταν τις βλέπει αυτές τις εικόνες στα εξάρχεια, ε, είναι γαλοχημένος στο να πει καλά τους κάνουν, ε, ακόμα και στα παιδιά γιατί θα καταλήξουν και αυτοί οι και οι μπαχαλάκηδες, Οπότε όχι μόνο ε, είναι ok με αυτό, αλλά το επικροτεί κιόλα. Γιατί θεωρεί ότι αυτό μας χρειάζεται. Ε, οπότε, ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση που δεν ξέρω πώς αλλιώ να την περιγράψω. Δεν περιγράφεται ακριβώς, αλλά είναι εικόνες δυστοπίας αυτές. Δεν μπορείς να πεις κάτι ναι. άλλο. Και σύντις άλλη, αυτή τη στιγμή νομίζω δεν υπάρχει σε καμία άλλη πόλη. Δεν ε... νομίζω ότι αναλογικά, δηλαδή υπερκάπητα, υπάρχει πουθενά άλλου αστυνομική παρουσία. Όχι. Με εξαίρεση, ίσως θα έλεγα τον Καμπς, στα σύνορα. Αλλά πέρα από αυτό, δεν νομίζω. Σε δεν κατοικημένη νομίζω. περιοχή... Σε κατοικημένη περιοχή, πόσο μάλλον αστική, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Ε, ε, λοιπόν, ε, ωραία. Δεν είναι ωραία με το... <laughs> με το... Με τι δυνάμει καταστολή και με τον εξευγενισμό που συζητήσαμε μόλις ε, Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια, πάμε να κάνουμε ένα break Και επιστρέφουμε λίγο, σε λίγο, έχουμε να πούμε ακόμα διάφορα Λοιπόν, επιστρέφουμε με, θα ακούσουμε λίγο πανξ ρομάνα και λίγο κοινή θνητή Τώρα συνδέονται, φυσικά συνδέονται, πάντα συνδέονται Πάντα εδώ στον Παρία, μαζί με τη Γεωργία από την ανοιχτή συνέλευση Έχιμε τρώσει, πλατή 6 αρχαίων, πάμε. Αν κι αυγαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή, σίδα να κυλιγά τα ίδια τα παιδιά σου. Να κρεμίζει ότι έρθει εσέ μαζί του και να τα διώχνει κάθε μέρα από κοντά σου. Πε και σου φτιάξανε που δεισού μια αρχή του. Σίδα στα σπίτια του θυσσίου τα παλιά, να δακρίζει από το πλάμα τη λατέρνα. Σίδα ξηστά από το εχθρότη του φετιά, Να τη γλιτώνει στο υπόγειο τη ταβέρνα. Είδα του δρόμου να ενώνει με φωνέ από τα δίκια φοιτητών και απλών ανθρώπων. Στα χαρακώματα και τι βουνό και στον υδρότα των ηρωικών μετώπων, είδα στα χέρια ενό άστεγου παππού. Να κάνει προσευχέ για ελαφρύ χειμώνα. Σιδά απάνω στο σουδιά του μαστροπού, σε είδα κάτω και στη φλέβα σου βελώνα. Είδα του νέου να σε σπάνε σε κομμάτια. Αφού έχει πάσει πρώτα τα όνειρά του, είδα να χτίζει του προδότε του παλάτια για να πλημμυρίσουμε και τα τρει εγγονά του. Σε είδα γύφτισα τσι κάναμε στο λίβια. Και να μου λε ότι ανήκουμε στη Δύση. Σίδα να ψάχνει φαγητό απ' τα σκουπίδια. Σε τοκογλίφου να κετεύει για μια λύση. Είδα να στείλει με του μπάτσου τα λαβέρια. Είδα να κάνει ό,τι τάχα μου δεν ξέρει. Να τη του μου σε ξεφτέρια. Και να το χέρε σε πολύ που υποφέρει. Σίδα το βράδυ στις ειδήσει των 8. Να προσπαθεί πολύ σκληρά να μα τρομάξει. Είδα στι φόρτε μου όταν σε περπατώ. Πώς ξεχωρίζει οι με τις τάξεις Σοιδασε όλε τις ασπρόμαυρες ταινίες Σε ερωτεύτηκα στα μάτια της καρέζι Στα θέατρά σου και σ' τις συναπλίες. Και εκεί την φλόγα καρδιάς μας τρεμοπαίζει Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι Και συνανήγεις το παράθυρο να ακούσω Απ' τώρα σου λίγο χατζηδάκι Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγεις το παράθυρο να ακούσω απ' το ραδιόφωνο σου λίγο χατζινάκι. Και βιστρεψάμε. Εδώ λέγαμε τρομερά πράγματα εκτός αέρα για, για κομματικέ οργανώσει που θέλουν να καπελώνουν πάντα την κατάσταση για να βαφτίζουν, γιατί έλλιως δεν υπάρχει κοινωνικό αγώνας αν δεν είναι. Αλλά α ξεπεράσουμε όλες αυτές τις διαφωνίες μας γιατί ο κόσμος που αγωνίζεται για τη γειτονιά του είναι εκεί και πάντα έχει μέχρι ένα σημείο ανοιχτό το πλαίσιο ώστε να, οι άνθρωποι να μπουν μονομένα, σαν ατομικότητα, σαν κάτοικοι, σαν εργαζόμενοι χωρίς να μπ αν ακόλουθει κάποιου κόμματος mm. έτσι και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει αντίδραση από κομμάτια από, από κόμματα αλλά ε, δεν πειράζει ίσως γίνεται και για καλό και εξού και η ανάλυση το ότι ο κόσμος φεύγει συνεχώς από τέτοια συστήματα και κόμματα και αυτό φαίνεται από τα ποσοστά μένουν σταθερά, ενώ προσηλητίζουν άπειρο mm. κόσμο στις σχολές, το ποσοστό μένει σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που απογοητεύεται και να προτείνουμε σε αυτόν τον κόσμο να αυτοοργανωθεί, να βρει μια πολιτική έκφραση, η οποία δεν καπελώνεται από κάποιο κόμμα εξουσίας ή κάποιο κόμμα... Ε, χωρίς να θέλουμε να πούμε γιατί μου έχουν στείλει αντίστοιχα όποτε λέμε κάτι τέτοιες <laughs> ότι εμείς στην ενταρσία δεν είμαστε κόμμα εξουσία και αυτά. Εντάξει, τώρα ο καθένας να σας κοιτάξει τις αναλύσεις του ε, και προφανώς ε, στοχεύουμε σε άλλα κόμματα με μεγάλα ποστά και όχι σε άλλους ανθρώπους που ε, έχουν σταθεί και δίπλα μα ε, και στο δρόμο πραγματικά. Λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό αστερίσκο που βάλαμε, ε, συνεχίζουμε και τώρα έχουμε φτάσει σε... έχουμε πει κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά αρχικά. Να κάνω ένα πολύ γρήγορο ρεζουμέ. Είπαμε δύο λόγια για την ανοιχτή συνέλευση, όχι στο μετρό της πλατείας εξαρχείων. Έχουμε πει πράγματα για τον κόσμο που συμμετέχει και για το... Τι και πώς συνεχίζετε; Μετά κάναμε, μας έκανε η Γεωργία μια ιστορική αναδρομή της περιοχής για να μας μιλήσει για το gentrification, για τα στάδια και τα επίπεδα που έχει περάσει από πιο παλιά. Φτάσαμε στο σήμερα, φτάσαμε στην ασυνομποκρατία, ε, η οποία ε, έχει να μας πει πάρα πολλά για την ουσία... Η ουσία είναι ένα, ένα τρόπεο ότι καταστήλαμε τους αυτούς τους κακούς μπαχαλάκδες των εξαρχείων και okay, το ξαναέπαμε και πριν και το τονίζουμε όταν δεν έχουμε να πούμε κάτι για το παρόν μια κυβέρνηση ως αυτή που υπάρχει τώρα, κλέπτα αποδόχων δεν έχει να πει κάτι για το παρόν, δεν έχει μειώσει κάποια τιμή, δεν έχει κάνει κάτι. Ε, παρά μόνο δίνει συμβάσεις σε, σε κολιτούς τους συσιδιότες. ανοίγει τις πόρτες σε, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην ιδιωτική υγεία παιδεία και υγεία που είναι τα μεγάλα και πάμε μετά ε, να συνεχίσουμε με το ε, να σε ρωτήσω κάτι έτσι γνωρίζετε κάτι για την εταιρεία να μας πείτε παραπάνω γιατί αυτές οι εταιρείες πάντα έχουν κάποιο κολλητό σε κάποια κυβέρνηση <χαι> ε, πάντα... Ε, περίεργες ε, κοίτα θα σου πω κάποια βασικά πράγματα ίσω. λοιπόν η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο είναι η Ελληνικό Μετρό ε, μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν η Αντικό Μετρό αλλά λόγω του τέλειου μετρό στη Θεσσαλονίκη έγινε Ελληνικό Μετρό ε, και αυτή είναι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη την κατασκευή, την οργάνωση τη διοίκηση αλλά και την ανάπτυξη του δίκτυου μετρό σε όλη την Ελλάδα ε, στο εργοτάξιο όμως δεν θα παίξει ρόλο, ρόλο μόνο αυτή η εταιρεία Αυτή τη στιγμή στο εργοτάξιο βρίσκεται μια εταιρεία που ονομάζεται Ερέτβο ε, Η οποία είναι η εταιρεία που ουσιαστικά κάνει τις πρόδρομες εργασίες Στα δίκτυα και τα λοιπά, που χρειάζεται να γίνουν ε, πριν μπει η τρίτη εταιρεία Η ΑΒΑΞ η οποία είναι ένας κατασκευαστικός όμιλο. Ε. Ε, ναι γνωστοί από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες κατασκευαστικές εταιρείε ή κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα. Να πω τώρα ίσως κάτι που να μην το ξέρουν πολλοί, αν και εμείς το έχουμε δημοσιεύσει ω συνέλευση, που είναι το γεγονός ότι η άδεια κατάληψης του χώρου της πλατείας, έτσι ώστε να γίνει εκεί αυτό το έργο, την είχε υπογράψει ο τότε Υπουργός Υποδομών, ο καραμανλής καραμανλής τον ε, των Τεμπών, δυστυχώ. Ε, οπότε, παρόλο που... Εντάξει, να μην έχω ακριβώς το κουτσομπολιό στις εισαγωγικά... Ε, που δεν δηλαδή δείλεσαι αυτά, έχω να πω για να δώσω λίγο ένα πλαίσιο σε αυτά. Οκ. Okay. Ε, ναι, μύριζει διαπλοκή προφανώς... Ε, ε, Εντάξει, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για, τους, για τον δήμαρχο, τον περίφημο δήμαρχο ο πέρασε και άφησε τρομερά έργα, το Μεγάλο Περίγελο ε, και τις προσπάθειες που έκανε για τον λόφο του Στρέφη. Ε, ναι, ε, για τον ε, Μπακογιάννη... Ε, πριν αναφερθώ συγκεκριμένα στο τι έκανε εκείνος, πρέπει να, να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι από το 2015 ήδη και με πολύ περισσότερο στένος από το 19 που έγινε κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και ο Μπακογιάννης εν τέλει μιλούσε για την ανάγκη ανάπλασης των εξαρχείων. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ΦΕΚ που από το βήμα της Βουλής, μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2015, ε, λίγες μέρες μετά από την επέτειο της κρατικής δολοφονίας, το Αλέξη, ε, αναφέρει έντρομη... Ε, τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται το Πολυτεχνείο ως κτηριακό σύμπλεγμα... και ως τόπος ιστορικής μνήμης του έθνους... Ε, από την υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχή των Εξαρχείων. Ε, αφήνοντας στην άκρη τη γελιότητα του να εξαρχία ότι τα το Πολυτεχνείο... ενώ είναι αυτά που το κρατάνε ζωντανό... Ε, από τότε ξεκίνησε να μιλάει η Νέα Δημοκρατία... Ε, για την ανάγκη να γίνει η ανάπλαση των εξαρχείων, να αναγεννηθούν, όπως είπε ο Μητσοτάκης, να τα δαμάσουμε, όπως είχε πει επίσης, και όταν έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και με τη σειρά του Δήμαρχος ο Μπακογιάννης, αυτά τα έργα άρχισαν να, να υλοποιούνται. Ε, εκτός από το στρέφι, να πω εδώ ότι η επί Μπακογιάννη επίσης, ε, ε, διατέθηκε το κτίριο Γκίνη του Πολυτεχνείου να γίνει ρουφμπάρ, το οποίο είναι κάτι τρελό λίγο ε, και αυτό το πλάνο ακόμα είναι νομίζω δεν έχει απορριφθεί δεν έχει, σταμα, δεν έχει σταματήσει ε, αλλά ναι όπως επίσης και εσύ ε, αυτή η πολιτική και η ιδεολογία ανάπλασης και προόδου στοχοποίησε τα εξάρχεια σε ένα μεγάλο βαθμό ε, τόσο το λόφο που πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό ε, σημειώσει μια τεράστια νίκη ε, δικαστική μετά από την οποία η συνέλευση του λόφου μαζί με τους κάτοκους των εξαρχήνων που έκαναν τεράστια δουλειά και συνεχίζουν να κάνουν τεράστια δουλειά έχουν επα... επαναικιοποιηθεί ε, αυτό το χώρο τον έχουν πάρει πίσω από τα χέρια της εταιρίας ε, η οποία θα το ιδιωτικοποιούσε και θα το και θα έκανε την αναπλασί του για να έρχονται τουρίστες, επισκέπτες... και άτομα που θέλουν να ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ε, και ο Μπακογιάννης ήταν αυτός που όσο αφορά την πλατεία... Ε, όχι απλώς ήταν δήμαρχος όταν επιλέχθηκε η πλατεία... Ε, για χώρος του σταθμού. Ήταν αυτός που ε, επέτρεψε αυτή την ασυνομοκρατία στην οποία απο, αναφερθήκαμε πριν λίγο. Ε, και ουσιαστικά μέσα σε όλους αυτής της πολιτική ανάπλαση, πρέπει να σημειώσουμε ότι ουσιαστικά είναι και ένα ξέπλυμα χρήματος σε έναν βαθμό. Είναι μια μετακίνηση του χρήματος των φορολογούμενων, του κράτους, σε ιδιωτικά χέρια μέσα από σχέδια ανάπλασης σε, και από τέτοιου είδου έργα, ένα τον οποίο είναι και το μετρό στην πλατεία. Okay. Βρώμα και δυσοδία κύριε και κύριοι στο κέντρο των Αθηνών ε, και φυσικά ε, αυτά δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία. Αυτά είναι αυτά που συμβαίνουν στις γειτονιές μας και ειδικά στις γειτονιές ε, του κέντρου και αφού μιλάμε και για τα εξάρχη, όπως είπες αρκετές φορές είναι πάρα πολύ... Ε, όταν μια γειτονιά είναι πολύ γνωστή για το αγωνιστικό της φρόνημα να το λέγαμε mm -hmm. έτσι, πολύ γενικά... Ε, αυτή η γειτονιά πρέπει να κατασταλεί με όλου του τρόπους. Ναι. Ε, λοιπόν, τώρα να πούμε για τον το δήμαρχο. Γιατί μια πνοή αλλαγής ε, <laughs> τρομερής <laughs> αλλαγής. Γελάσαν και τα τσιμέντα εδώ. Καλά, ναι. Ε, κοίτα, ο Δούκας όταν είχε εκλεγεί, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα δήμαρχος, Δηλαδή, πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν κόβονταν τα δέντρα, όταν εμεί κινητοποιούμασταν και διαμαρτυρόμασταν κάθε μέρα. Είχε πάρει Είχε βγάλει μία ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι. Ναι, είναι ένα. Τώρα δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά ήταν ουσιαστικά. έλεγε ότι ναι, αυτό είναι ένα περιβαλλοντολογικό. Όχι έγκλημα. Αυτό ίσω είναι πολύ. Ε, βαρύγδουπη λέξη για αυτό που είπε, αλλά τέλος πάντων το κατέκρινε. Όταν όμως έγινε δήμαρχος ε, δεν έκανε τίποτα, δεν μπήκε σε καμία διαδικασία όπως και ο προκάτοχος του, της Δημαρχίας ε, να κάνει κάποια διαβούλευση για τους κατοίκους, για την ζ, βελτίωση της ζωής των οποίων υποτίθεται ότι γινόταν αυτό το έργο, έτσι. Ε, δεν μπήκε σε κανένα διάλογο. Ε, Πιο πρόσφατα, όταν κερδίσαμε κάποιες δικαιστικές αποφάσεις και προβήκαμε σε αναγκαστική εκτέλεση μίας εξ αυτών με δικά μας χρήματα ε, των κατοίκων και της συνέλευσης, ε, ο Δήμος δεν συνέδραμε με κανέναν τρόπο ε, σε αυτή την εκτέλεση της απόφασης. Ε, αλλά όταν κερδίσαμε ακόμα μια δικαστική απόφαση ο Δούκας βγήκε στα social του ε, νομίζω στο Twitter και στο Facebook δεν είμαι σίγουρη και είπε για άλλη μια φορά δικαιώνονται οι κάτοικοι των εξαρχείων και μαζί τους δικαιώνεται και ο Δήμος που είναι στο πλευρό τους σφετερίστηκε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο την νίκη μας που κάτι εδώ πρέπει να αναφέρουμε γιατί είναι νομίζω αρκετά σημαντικό και αυτό το λέω εγώ ως Γεωργία δεν θέλω να το προσάψω ούτε στη συνέλευση του Στρέφη ούτε στη μα ότι για μένα αυτό είναι ακριβώς που είχε κάνει και με το Στρέφη. Γιατί ο Στρέφης νίκησε τη δικαστική του διαμάχη πέρυσι τέτοιο καιρό το Δεκέμβριο του 23. Ε, πρώτη Ιανουαρίου έγινε δήμαρχος ο Δούκας και ανέβηκε στο Στρέφη, έκανε ένα φότο με κάτι φτιάρια και δεν ξέρω και εγώ τι, και αναπαρήγαγαν όλα τα μέσα ενημέρωση ότι ο Δούκας έσωσε το Λόφο Στρέφ κτλ. Δηλαδή, σφετερίστηκε και αυτό. Και μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Δεν κάνει τίποτα πρακτικά. Απλώς, συσφετερίζεται ε, ε, τις νίκες των κατοίκων. Οπότε, αυτά έχει κάνει. Οκ. Okay. <laughs> Δεν περιμέναμε και πάρα πολλά. Αλλά, εντάξει, για όσους πανηγυρίζανε τον πρώτο καιρό, επειδή έφυγε ο γόνος, ε, της οικογενοκρατίας... Λοιπόν, α περάσουμε λίγο στα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει και τι έχει γίνει ως τώρα, αν έχεις κάποιο... Ε, ναι, εννοείται. Ε, λοιπόν, να πω εδώ κάτι που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όσοι δεν το ξέρουν, που είναι ότι τον Μάιο του 2024, πριν από... Δεν θυμάμαι πόσους μήνες, 8 7, Mm, ναι. μαθηματικά. Ε, η, η εταιρεία, ε, βασικά το εργοτάξιο, ε, ε, είχε μία επέκταση Πάτησε πάνω στη Στουρνάρα, πάτησε πάνω στη Σπυριτρικούπη Επεκτάθηκε επί της, ε, Μεταξά και επεκτάθηκε επίσης και επί της Θεμιστοκλέους που είναι πεζόδρομος Αυτή η επέκταση που την ανέφερα πολύ σύντομα πριν λίγο ε, Ουσιαστικά άφησε ένα πολύ μικρό κομμάτι ελεύθερο... ανάμεσα σε λαμαρίνα... επειδή είσαι μες στο μιλώντας πάντα... Και, και στις εισόδους των κτηρίων. Ένα κομμάτι για να καταλάβουν οι ακροατές... το οποίο ας πούμε... εγώ κι εσύ κι άλλο ένα άτομο... ίσα-ίσα θα χωράγαμε να περάσουμε σε μια σειρά. Τέταρτος δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ε, ταυτόχρονα ο νόμος, και αυτό το ανακαλύψαμε μετά από έρευνα που κάναμε ως συνέλευση... Ε, ορίζει μέσα από ένα ΦΕΚ... ότι πρέπει να υπάρχει πάντα μία απόσταση 3,5 μέτρων σε τέτοιες καταστάσεις... η οποία ουσιαστικά θα επιτρέπει τη διέλευση ε, οχημάτων έκτακτη ανάγκης... δηλαδή πυροσβεστικών ε, και ασθενοφόρων. Ε, οπότε αυτό που κάναμε εμεί ως συνέλευση... Ε, αναγνωρίζοντας λοιπόν, αυτό το θέμα τόσο παρανομίας όσο και ασφάλειας, ε, είναι ότι οργανωθήκαμε, Κάναμε την έρευνά μας, συγκροτήσαμε μια νομική ομάδα ε, και βοηθήσαμε κατοίκους σε θεμιστουκλέους, ε, αρκετοί έξω αυτών είναι και μέλη της συναλληλήψης μας, ε, να προσφύγουν ε, στα δικαστήρια, ε, διεκδικώντα ουσιαστικά την ίδια τους στην ασφάλεια, κάτι το οποίο... Κανονικά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να κάνουν. Θα έπρεπε από την αρχή οι μελέτε ε, ε, του έργου να συμμορφώνονται με τον νόμο, έτσι. Ε, ε, όταν προσέφηγαν λοιπόν περίπου 115 κάτοικοι στα δικαστήρια, το δικαστήριο αποφάσισε, το πρωτοδικείο αποφάσισε τον Ιούλιο και γνωστοποίησε την απόφαση στι αρχέ του Σεπτέμβρη ε, ε, ότι σε πρώτο βαθμό. Ε, έδινε ασφαλιστικά μέτρα στους κατοίκους. Ε, αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα έλεγαν ουσιαστικά ότι οι λαμαρίνες πρέπει να πάνε πίσω, έτσι ώστε να αφήσουν τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ε, για να υπάρχει διέλευση αυτών των οχημάτων. Ε, αυτή η απόφαση, όπως είπα, ονοστοποιήθηκε αρχές Σεπτέμβρη. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω γύρω στις 9 Σεπτέμβρη. Και υλοποιήθηκε ε, αυτόματα, να φανταστώ. Α, ναι, εννοείται. Δεν, δεν είχε ανέβει ακόμα στο site. Ε, όχι, αυτό που έγινε είναι ότι η εταιρεία όχι απλώς δεν συμμορφώθηκε. Δεν έδειξε καμία απόλυτη πρόθεση να συμμορφωθεί. Ε, όταν εμείς, μέσα από τους δικηγόρου μας, ε, προσπαθήσαμε ουσιαστικά να τους θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας νόμος, το νόμο που μας λένε ότι η, η, η γειτονιά μας αγνοεί χρόνια τώρα, υπάρχει και ένας νόμος που αυτοί αγνοούν και δεν συμμορφώνονται μαζί του. Ε, αυτοί αρνήθηκαν, δεν έκαναν κάτι. Είπανε βέβαια προφορικά πάντα ότι μέχρι τις 15 Νοέμβρη θα έχουν συμμορφωθεί. Δηλαδή, δύο και μήνες μετά από την γνωστοποίηση της απόφασης. Η 15 Νοέμβρη όμως ήρθε, πέρασε, πέρασε και το Πολυτεχνείο. Ε, η εταιρεία δεν έκανε Πολύτως τίποτα ε, Οπότε με εντολή του δικηγόρου μας ε, εν, ενό ε, Από του δικηγόρου μας ε, Προβήκαμε Στην αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης Μια αναγκαστική εκτέλεση Την οποία ούτε οι τοπικές αρχές Ούτε πόσο μάλλον κυβέρνηση ε, Που ήξεραν ότι δεν συμμορφωνόταν η εταιρεία ε, Προθυμοποιήθηκαν Να κάνουν οι ίδιοι Οπότε εμεί υπομεριστήκαμε τόσο το το κόστος όσο και το οργανωτικό κομμάτι, έτσι, έπρεπε να βρούμε συνεργείο, πρέπει να βρούμε εργάτες οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε... Και δεν είναι και τόσο απλό, έτσι. Όχι, ειναι πήγαινε, είναι... πώς σας ξεκινήσω, υπάρχουν μεντένιες βάσεις, με τις λαμαρίνες από πάνω, με συρματόπλεγμα από πίσω, ηλεκτρικό ρεύμα που περνάει πίσω από όλο αυτό για να ε, τροφοδοτεί του προβολής. Και κατά τη διάρκεια λοιπόν, αυτής της ε, αναγκαστικής εκτέλεσης που κάναμε μόνοι μας, ε, η εταιρεία, ε, η Ελληνικό Μετρό, έκανε αίτηση ανακοπής της, της εκτέλεσης. Ε, πήγαμε στα δικαστήρια ε, στα τέλη του Νοέμβρη, όπου για άλλη μια φορά ε, το δικαστήριο αποφάσισε σε εκείνο τον πρώτο βαθμό ότι... Ε, δεν δέχεται το αίτημα της εταιρείας για να κοπεί. Γυρνάμε λοιπόν πίσω. Ε, η εταιρεία σε εκείνο το δικαστήριο του Νοέμβρη... Ε, ...αυτό που κέρδισε στο πούμε, σε εισαγωγικά ήταν η δυνατότητα να κρατήσει δύο κομμάτια ε, του κομματιού της Θεμιστοκλέους. Ένα εκεί που βρίσκει τη, η Θεμιστοκλέωση του Βαλτετσίου και στη γωνία Αραχόβη και Θημίστω όπου υπήρχαν ε, ο ποσοστό τη ΔΗΣ και μια τρύπα που υποτίθεται δεν μπορούσαν να κλείσουν. Ε, όταν όμω κερδίσαμε και το δεύτερο δικαστήριο και συνεχίσαμε την αναγκαστική εκτέλεση, η τρύπα έκλεισε σε τρει ώρε. Η τρύπα που υποτίθεται δεν θα έκλεινε σε τρει μήνε. Τέλο πάντων. Αλλά νομικά στα χαρτιά τη υπόθεση την έχουν κερδίσει αυτή. ή την διατηρούν ακόμα μέχρι να τελειώσουν αυτέ οι εργασίε. Ε Συνεχίζοντας λοιπόν εμείς αυτές τις εργασίες πάλι με δικό μα κόστος, χωρίς τη συνδρομή του Δήμου, ε, η Ελληνικό Μετρό έκανε και άλλη μία προσφυγή στα δικαστήρια, ε, ζητώντας ουσιαστικά ανάκληση ε, της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα η οποία έχει βγει τον Σεπτέμβριο. Ε, και εδώ ερχόμαστε στο Ζουμί, έτσι. Ε, Πέρα από τη γνωστή, κάνανε καταχρε... ε, μια κατάχρηση του νομικού μηχανισμού γιατί δεν έφεραν κανένα καινούργιο στοιχείο που υποτίθεται ότι αυτό δικαιολογεί μια καινούργια διαδικασία. Ε, αυτό που παραδέχθηκαν στο δικαστήριο είναι ότι χωρίς την επέκταση, η οποία κανονικά θα έπρεπε να μεγαλώσει για άλλο ένα μέτρο, 50 εκατοστά, δεν ξέρω πώ, το έργο δεν μπορεί να γίνει. Γιατί το όρημα. Είναι ακόμα πιο μέσα προ τα κτίρια από ότι ήταν η επέκταση. Γι' αυτό λέω θα έπρεπε να την μεγαλώσουν κι άλλο, την επέκταση. Οπότε, ε, αυτό που ισχυρίστηκαν ήταν ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε εμεί να ασχολούμαστε με την ασφάλεια των κατοίκων, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν μόνο από πυρκαγιά, από έλλειψη ασυνοφόρου, αλλά θα κινδυνεύσουν και από συνωστισμό, έτσι. <χε> ε, και μιλάμε για τα Εξάρχη και την πλατεία Εξάρχη, όπου Παρασκευέ και Σάββατα ο πληθυσμό τριπλασιάζεται γιατί βγαίνουν όλοι για τα ποτά τους. Ε, οπότε, ναι, η εταιρεία εκεί πέρα ισχυρίστηκε. Ε, αυτή είναι μια δικιά μου ελεύθερη απόδοση των λεγόμενών τους. Ε, ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε να ασχολούμαστε με, τη, με τις δικές σας ζωές και τη δικιά σας την ασφάλεια. Όταν, αν δεν κάνουμε την εκτέλεση, την επέκταση δεν μπορεί να γίνει το έργο και θα καθυστερήσουμε και θα χάσουμε λεφτά. Που... Ναι, περίμενες να κάνουν μια πρόταση θα περάσουμε από 5-6 θεμέλια σπιτιών έφερα ήταν πιο εύκολο ε, αυτό. Ναι, και νομίζω όλο αυτό πλέον ε, επισημοποιεί ουσιαστικά αυτό που εμείς γνωρίζαμε εξ αρχής και γι' αυτό εναντιωνόμαστε και στο έργο έτσι που είναι ότι αυτό το έργο δεν βγαίνει αυτό το έργο δεν έχει επιλεχθεί να γίνει στην πλατεία γιατί εκεί είναι το καλύτερο μέρος για οποιουσδήποτε λόγους έχει επιλεχθεί επειδή εξυπηρετεί τον εξευγενισμό και την τουριστικοποίηση της γινωτονιάς, άρα εξυπηρετεί το κεφάλαιο και επειδή εξυπηρετεί τους πολιτικούς σκοπούς και την πολιτική ιδεολογία μιας κυβέρνησης η οποία θέλει να δαμάσει και να καταστρέψει τα εξάρχεια. Και ε, τώρα να πω ότι ε, έχουμε άλλες δύο δίκαιες ε, στους επόμενους μήνες, τον Γενάρη και το Μάρτιο, το Γενάρη δικάζεται η κύρια αγωγή για την οποία μας είχαν δοθεί τα ασφαλιστικά μέτρα ε, τον ε, Σεπτέμβριο. Και το Μάρτιο συζητάται η αίτηση ανακοπής που είχε κάνει η Ελληνικό Μετρό τον Νοέμβριο. Οπότε τα έχουμε αυτά ακόμα μπροστά μας, οπότε συνεχίζουμε την έρευνά μας, συνεχίζουμε ε, τις νομικές μας δράσεις, συνεχίζουμε να... Ε, μαζεύουμε ουσιαστικά ένα ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα δικαστικά μας έξοδα και να πω εδώ ότι ε, έχουμε αυτή τη στιγμή για άλλες δύο μέρες μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακή, ε, μια καμπάνια crowdfunding ε, το link για την οποία μπορεί να βρει οποιοδήποτε στα social μας ε, ε, από την οποία προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα έξοδά μας γιατί όπως είπα τόσο την εκτέλεση αυτής της απόφασης όσο και τα δικαστικά έξοδα τα, τα καλύπτουμε εμείς από την τσέπη μας. Ε, ευτυχώς αυτό το ποσό αυτή τη στιγμή το έχουμε πετύχει αλλά η καμπάνια συνεχίζει να είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής οπότε οποιοδήποτε θέλει ε, μπορεί να βάλει κάποια λεφτά γιατί τα κόστη δυστυχώ έτσι όπω πάει θα συνεχίσουν γιατί από ό,τι φαίνεται η εταιρεία θέλει να μας ε, εξαντλήσει οικονομικά γιατί ξέρουν ότι αν δεν το κάνει αυτό, όπως είπαν και οι ίδιοι, το έργο δεν θα γίνει. Οκ. Okay. Πού μπορούν... Ε, υπάρχει ε, να φανταστώ στη σελίδα στο, στο διαδίκτυο. Ε, ναι. Ε, υπάρχει στο facebook μας το «Όχι μετρός στην Πλατεία Εξαρχείων» στο site μα του WordPress επίσης όχι μετρό στην πλατεία εξαρχείων εμ, καθώς και στα άλλα μας social στο Instagram και στο Twitter εμ, και ναι εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα links για την καμπάνια και για οποιασδήποτε άλλες δράσεις κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε Ωραία, πάμε και στο τελευταίο κομμάτι για να επιστρέψουμε μετά για μια ε, τελευταία κουβέντα από σένα, για μια αποφώνηση ε, τώρα, εσύ θα μου πει: Θα ακούσουμε ή το σκουλαρίκι ή το, την πλατεία εξ αρχείων. Ε, αν είναι ένα τελευταίο, πρέπει να είναι νομίζω Αρλέτα. Ωραία. Τέλεια. Σ'αγά πνιγεί, σ'α πεθάνει. Θα ήταν το σπίτι μου ένα πλοίο στην άγρια νύχτα και στο κρύο. Τιταν ημάνη θα του τιμούσα μένα στεφάνη. Χαμένου ερώτε φίλου και ξένου. συντρόφους έγλιστου και ξεχασμένου. Θα βλέπα πρώτη να φτάνει. Θα είχαν τα χίλια σου γλυκά και αλμύρα. Τώρα έχει η γεύση μου δάκρυα και μπή. I'm yes. συζητούσες στην παραλία για όσους δεν γύρισαν δεν είχε πλοία αν τα εξαρχεία ήταν λιμάνι όλα θα με πλεκτάνη. Θα ο καβουρά ψαροταβέρνα, μην κλεζιάμενα μοναχατέρνα. Για, για όσου χάθηκαν στην πλατεία, έφταιγε. Πάντα η τρικυμία. Ξέχανα και μένα με τον καιρό. Πε ότι έπεσα με στο νερό. καύσαμε και την Αρλέτα, μια κάτοικο ε, του κέντρο των Αθηνών, κάτικο των εξαρχείων. Ναι. Ε, να μας μιλάει για την πλατεία. Έχουμε ακούσει πως και τους πάνχ σερομάνα που μιλάγανε περίπου ε, ένα ή δύο χρόνια μετά από τη δολοφονία καλτεζά. Ε, έχουμε ακούσει, δηλαδή, κόσμο να μιλάει για τα εξαρχή και την πλατεία. Εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον... κλείνει πάει στην τέταρτη... Πο, πο, πο. <laughs> ε, και εμείς τώρα τι έχουμε να πούμε... έχουμε πει μέχρι τώρα η Γεωργία μας έχει δώσει... Ε, και συμπυκνωμένα πράγματα... και πληροφορίες που δεν γνωρίζαμε... και το μόνο που έχουμε αφήσει για το τέλος... είναι το πώς προχωράει η συνέλεση... τι γίνεται, τι θα κάνετε... Τι, επειδή ξέρω ότι οι δράσεις σας ήταν ε, ποικιλόμορφε, mm. πολύμορφες και πολύχρωμέ. Ε, πώς συνεχίζετε ε, λοιπόν να πω εδώ κάτι που παρέλειψα λίγο πριν γιατί αυτό mm. δεν με το ποιες είναι η πράξη μας από εδώ και πέρα ε, μετά και από την τρίτη δίκη από το 3.0 που σκοράραμε ε, προβήκαμε στο στο τέλος της αναγκαστικής εκτέλεσης επόφθυσσεις και πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι της μιστοκλείους έχει απελευθερωθεί, οι λαμαρίνες έχουν πάει πίσω στα πέντε μέτρα, ε, οπότε μια από τις πολλές από τις δράσεις οποίες ε, Έχουμε κάνει το τελευταίο καιρό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι δράσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να επανακοιοποιηθούμε αυτόν τον δημόσιο χώρο, να τον κρατήσουμε ελεύθερο, χωρίς τραπεζοκαθίσματα, χωρίς ε, μηχανάκια το ένα το άλλο, να είναι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Ένας ε, ελεύθερος και απελευθερωμένος δημόσιος χώρος. Ε, συνεχίζουμε μαζί με αυτό τη, την ερευνά μας, συνεχίζουμε... Τις, ε, τις δράσεις που κάνουμε στη γειτονιά. Ε, όπως είπα, έχουμε άλλα δύο δικαστήρια στους επόμενους μήνες. Ε, ε, συνεχίζουμε το crowdfunding μας, ε, όπως είπα, για να ε, καλυφθούν αυτά τα έξοδα τα οποία έχουμε. Ε, και εδώ πρέπει να, πω, να τονίσω κάτι που νομίζω ήδη έχει γίνει αρκετά έμφανες, ότι είναι ότι σε μια κατάσταση, σε έναν τόπο, στον οποίο τόσο ε, οι τοπικές αρχές όσο και η κυβέρνηση ε, δεν έχουν τολμήσει ε, να ζητήσουν από μια εταιρεία, η οποία χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, ε, να συμμορφωθεί με το νόμο αυτού του κράτους, ε, βάζοντα έτσι σε κίνδυνο τις ζωές... Των κατοίκων αυτή τη περιοχή υποβαθμίζοντας την ποιότητα τη ζωή μα, φέρνοντα όλη αυτή την αστυνομική καταστολή, μέσα σε, απέναντι σε αυτόν τον ε, γίγαντα ουσιαστικά στάθηκαν κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή, οι κάτοικοι κερδίζουν. Οι κάτοικοι είναι αυτοί που ε, αυτοοργανώνονται, που έρχονται μαζί και με μία φωνή διεκδικούν το δικαίωμά τους στην πόλη, το δικαίωμά τους στη ζωή και στην ασφάλεια, τόσο για εκείνου όσο και για τα παιδιά τους και αυτό είναι κάτι που εμείς ως συνέλευση θα συνεχίσουμε μέχρι, την, μέχρι το τέλος. Ε, γνωρίζουμε ότι θέλουν να μας εξαντλήσουν τόσο ε, οι δυνάμει καταστολής όσο και η ίδια η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτό το έργο αλλά και γνωρίζουμε ότι ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς αλλά εμείς θα συνεχίσουμε δεν θα σταματήσουμε και όπως έχουμε πει και όπως αποδεικνύεται ήδη μέτρο-μέτρο, εκατοστό με εκατοστό σιγά-σιγά θα την πάρουμε πίσω την πλατεία και δεν μας νοιάζει πώς θα την πάρουμε αν θα την πάρουμε ε, ως χωράφι όχι αλλά θα την πάρουμε πίσω, θα την ξαναφτιάξουμε και σώζοντας την πλατεία θα σώσουμε και θα κρατήσουμε και τη γειτονιά μας και όλα αυτά που αυτή σημαίνει τόσο για εμάς όσο και για όσους ε, την έχουν ζήσει και αγαπήσει. Πολύ ωραία. Τώρα αισχύει το πολύ ωραία. Ε, δεν έχω να προσθέσω κάτι ε, μπροστά σε ανθρώπους που αγωνίζονται για πολύ βασικά πράγματα. έτσι; Και Μην ξεχνάμε πάντα ότι τα εξαρχία παραμένουν βραχνάς πάντα στα στόματα της εξουσίας και όσο υπάρχει ακόμα κόσμος που αγωνίζεται ε, για κάτι εκεί στη γειτονιά και το κάτι είναι πολύ συγκεκριμένο ανάμεσα σε σχέδια, απέναντι σε σχέδια δικά τους, αποστήρωσης ουσιαστικά της γειτονιά από πολιτικά εποκείμενα, ε, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που ακούμε και φυσικά όταν χάνουν και στο γήπεδό τους, δηλαδή και στα δικαστήρια, mm -hmm. ε, αυτό είναι εξαιρετικό. Δηλαδή είναι τόσο προφανή, είναι τα ζητήματα τόσο... Ε, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά που μέχρι ναι. και, η, και η ίδια επιρροή τους που έχουν στα δικαστήρια για να μην το μακρηγορήσουμε ε, δεν μπορούν να έχουν δύναμη τόσο πολύ εκεί Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ Γεωργία για τη σημερινή εκπομπή Και εγώ ευχαριστώ ε, Και φυσικά θα πούμε ότι τα μικρόφωνα της εκπομπής θα είναι ανοιχτά πάντα για την ε, συνέλευση ε, για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε θα είμαστε εδώ ε, την εκπομπή θα την ακούσετε και η ηχογραφημένη θα ανέβει αντίστοιχα στα social του Παρία Θα την βρείτε και σίγουρα και στο Όχι Μετρός Πλατέξ Αρχείων ε, και στο Radio Reboot ε, ε, Αυτά από μας. Ε, η επόμενη εκπομπή σήμερα το SciVab στο Αγαπητό δεν θα πραγματοποιηθεί για σήμερα Αλλά έχει αύριο πάρτι για τα 8 χρόνια εκπομπή που θα το κάνει στο Eat Athens το οποίο είναι στα εξάρχια δίπλα στην Αθήνα δίπλα στην πλατεία συγγνώμη. Ε, για εμάς εξάρχεια είναι η Αθήνα μου έλεγε κάποιος φίλος πριν στα μηνύματα αν το καταλαβαίνουμε ε, και τελευταίο πράγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει η υπερπαρτάρα που κάνει το Radio Reboot στο Bitnix στην Κολέτη πάλι στα εξάρχεια κοίτα από εδώ το πάμε, εκεί το πάμε πάλι για τα εξάρχια, μιλάμε Έλατε ε, εκεί να μιλήσουμε Θα έχει post-punk ε, μουσικάρες Θα παίξουν ε, δύο εκπομπές ε, ε, μουσική ε, Από το Radio Έλατε να τα πούμε, να γνωριστούμε Να φωνάξουμε, να ρουλιάξουμε Και να κάνουμε μια βόλτα στις λαμαρίνε Στις πλατείες των εξαρχείων Να τις ζωγραφίσουμε Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε ε, Ο παρία ε, Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα πάρει ρεπό ε, μεταποδοχών, πλάγα κάνω, και θα επιστρέψει με τις θεματικές εκπομπές κοινωνικο-οικονομικοπολιτικές που κάνει ε, μετά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ε, γεια σας.